Hey, hey, hey! Για χαρά! Είναι εκπομπή 233 βαθμούς και λυσίου, φλεγόμενες ανταποκρίσεις σε έναν ξενέρωτο κόσμο. Μετά και από το κατηγισμό raps και beats που είχαμε από την εκπομπή του MoShow, θα την ακούσουμε λίγο πιο folk σήμερα. Θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή για το πανηγυράκι που κάνουν για τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση που έλαβε στον ελληνικό χώρο θα βάλουμε για άλλη μια φορά το δικό μας δυναμητάκι διαβάζοντας από μια μπροσούρα από το ελευθεριακό στέκη πικροδάφνη στο Μπραχάμι, που βγήκε στις 19 Ιουνίου του 2002 και είχε θέμα η κοινωνική ληστεία στον ελλαδικό χώρο 1830-1930. Ληστείς λοιπόν σήμερα το θέμα τη εκπομπή μα. Διαβάζοντα από την εισαγωγή τη μπροσούρα, σκοπό τη εκδήλωση δεν ήταν βέβαια να αντιπαραβάλει ούτε και να παραλληλίσει την κοινωνική ληστεία όπω αυτή εκδηλώθηκε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σύγχρονε μορφέ κοινωνική παραβατικότητα. Βασικό τη αντικείμενο ήταν η ανάδειξη μια αποσιοποιημένη παράδοση ανταρσίας που εκδηλώθηκε στον ελλαδικό χώρο σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του ελληνικού κράτου. Επίση, στόχευε στην ανάδειξη τη ιστορική μνήμη μια ανταρσίας, στην οποία ο εξεγερμένο αγκαλιάστηκε και μάλιστα σε επίπεδο έμεση στήριξη και σύμπραξη από το λαό, ω δικό του άνθρωπο. Η Ανταρσία αυτή, μέσα στι ριζικά μεταβαλλόμενε κοινωνικέ συνθήκε του 20ου αιώνα, έχασε το έδαφο που την έτρεφε και έκλεισε τον κύκλο τη. Κληροδότησε όμω τι παραδόσει και της τη ένα νέο κύκλο εξέγερση με διαφοροποιημένα, βέβαια, κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά, που, στον ίδιο γεωγραφικό, που ανήκει στον ίδιο γεωγραφικό κοινωνικό χώρο, στους ανυπότακτου ορεινού κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 40. Και αυτόν ακριβώς τον μήτο κοινωνικής ανταρσίας του 1830 με 1949 θέλησαμε να ξετύλιξουμε. Πάμε να αρχίσουμε ακούγοντα το κομμάτι ταμπούρλα από του ΒΙΚΚ. Η του ελληνικού κράτους και πολύ περισσότερο της οθωνικής βαβαροκρατίας του 1833 βρίσκει τους απλούς αγωνιστές της Επανάστασης με απόλυτα διαψευσμένες τις ελπίδες τους. Μια δεκαετία σκληρών αγώνων ενάντια στο Οθωμανικό καθεστώς αλλά και ενδοελληνικών συγκρούσεων συχνά με, βαση, με βάση ταξική. <ΣΣ1> Το μόνο που απέφερε ήταν η ίδρυση ενός νέου καταπιεστικού κράτους. Οι εθνικοαπελευθερωτικοί πόθοι, ακόμα και έτσι όπως πραγματώθηκαν ως καθεστώς ξένης και δαιμονίας, δεν συνοδεύτηκαν για τον λαό από καμιά ουσιαστική καλυτέρευση της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που βίωνε. Αφού σας πιάσαμε το ρωμαϊκό, μας κάνετε και ήλωτες. Θα μας παλουκώσετε γιατί χύσαμε το αίμα μας δι' αυτή την πατρίδα και τίποτες δεν κερδίσαμε. Γιώμησαν οι χάψες του κράτους, μας πήραν τη ματοκυλισμένη μας γη, την αγοράσαν από ένα αγρόσιδο στρέμα και βάλαν εμάς με τα και τραβούμε και βγάνουμε τον συγγενών μας τα κόκαλα. Μακρυγιάννης. Η γη από τα χέρια των αγάδων πέρασε στα χέρια των Ελλήνων κοτσαμπάσιδων τσιφλικάδων, είτε απευθείας είτε περνώντας από, μεταβα... από το μεταβατικό στάδιο των εθνικών γεών. Ο Κολύγος, πάντω παρέμεινε Κολύγος και συχνά υποδεισμενέστερες συνθήκες που τον έκαναν αναπολιτο οθωμανικό καθεστώς. Ο Άγγλος περιηγητή Τόρντον αναφέρει οι Ρωμοί έχουν τους μεγαλύτερους εχθρούς ανάμεσά τους. Αυτοί είναι οι Κοτσαμπάσιδες από ρωμαϊκή γενιά. Κάτω από το μαχαίρι των Τούρκων, ο Ρωμιός είναι σκλάβος. Κάτω από την εξουσία των Συχοριανών του Κοτσαμπάσιδων, γδύνεται ολότερα και είναι 100 φορές πιο δυστυχισμένος. Ο Φωτάκος, υπασπιστή του Κολοκοτρόνη συμπληρώνει για τους Κοτσαμπάσιδες. Η ευζοία του Κοντζαμπάς είναι όμοια με εκείνη του Τούρκου και μόνο κατά όνομα διαφέρει. Αντίπα, παραδείγματος χάρη να το λένε Χασάνιν, τον έλεγαν Γιάνι, και αντί να πηγαίνει εις Τζαμί, επήγαιναν εις Εκκλησία. Μόνο κατά τούτο υπήρχε διάκρισης. Με τη διάλυση, λοιπόν, των ατάκτων επαναστατικών στρατευμάτων, οι περισσότεροι από τους απλούς αγωνιστές καθίστανται ακτήμονε και ανεπάγγελτοι. Οι Βαβαροί, σε συνθήκες που θυμίζουν την περίοδο μετά τη Βάρκηζα, υποχρεώνουν τους αγωνιστές υποκαθεστώς βίας να παραδώσουν τα όπλα τους. Ο ιστορικός Τάσο Βουρνάς σημειώνει. Σπαρακτικές σκηνές γίνονται τότε. Το ένδοξο και των του 21. Με δάκρυα στα μάτια φιλούσε τα μπάρου το καπνισμένα όπλα του και ύστερα τα κομμάτιαζε για να μην πέσουν στα χέρια των βαβάρων. Πολλοί μάλιστα τους αγωνιστές κατάγονταν από μη απελευθερωμένε περιοχές. Η Υπήρος Θεσσαλία, στις οποίες είναι αδύνατη η επιστροφή τους. Το παλιό δίλημα της κλεφταρματολυτικής παράδοσης, ραγιάς ή στο βουνό, ξαναμπαίνει σε νέα βάση. Ο Μέντελσον σημειώνει. Η βαβαρική αντιβασιλεία κατόρθωσε δια της ασυνέτου αυτής διαγωγής απέναντι των παλαιών μαχητών του υπερελευθερίας αγώνος να διαμορφώσει πυρήνα αρχαιοπαράδοτου κλευτουριάς. Δεν είναι όμως το μοναδικό σημείο άμεσης σύγκρουσης που πηγάζει από την ίδια τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Παραδείγματο χάρη, πώς μπορούν να αποδεχτούν οι ανυπόταχτοι νεαροί ομάδες κτηνοτρόφοι την ιδέα της υποχρεωτικής τετραετούς στράτευσης σε έναν δυτικού τύπου στρατό με αυστηρή πειθαρχία διοικημένο από βαβαρούς αξιωματικούς. Για πολλούς από αυτούς τους νεαρούς, ο δρόμος είναι ένας. Ανυποταξία και παρανομία. Για να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην άρνηση ένταξη των παραδοσιακών συχνά αυτοδιοικούμενων αγροτικών κοινοτήτων στι πολιτικέ και οικονομικέ δομέ ενό σύγχρον, σύγχρονου κράτου, του οποίου την αναγκαιότητα δεν κατανοούσαν καν. Κάπω έτσι, στην προκαπιταλιστική αγροτική κοινωνία τη Μεταεπαναστατική Ελλάδα, προκύπτει η πρώιμη φάση αυτού που ο Hobsbawm ορίζει ω πρωτόγονη μορφή οργανωμένη κοινωνική διαμαρτυρία η πρώιμη φάση της κοινωνικής ληστείας, δηλαδή. Αυτό που έχει σημασία σχετικά με τους κοινωνικές λιστές, μας λέει ο Hobsbawm, είναι ότι είναι χωρικοί που ζουν στην παρανομία, τους οποίους ο Αφέντη και το κράτος θεωρούν εγκληματίες, αλλά που παραμένουν στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνίας και θεωρούνται από τους χωρικούς, ήρωες, αγωνιστές, εγκριγητές, πολεμιστές της ελευθερίας, ακόμα και αρχηγοί απελευθερωτικών αγώνων και οπωσδήποτε άντρε που αξίζουν τον θαυμασμό και την υποστήριξή τους. <Κι> Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι πολέμα από το καρκίνωμα. Μιλά ζωή κουμμάτων, μας κάνουν τα σκατά Υπάρχει η, η κυβέρνηση και τα αφεντικά Μας λέει για ανθρώπια και για δημοκρατία Μας στο βόμα του σια. Mm -hmm. Τα κοινωνία άδεια, το άνθρωσίστημα ποτέ να μην του και μούν το πάνω μονάκα έχει πέντει Για να μην μείνεις Ο σκλάβος και πάλι ανάσες με το δίνεις Και κάθε κυβέρνητη κοντά ούτρα να Τα πριστότερη λίσταρχη αυτής της πρώιμης φάσης ήταν Ιρουπακιάς, Χοσιάδας, Γιαταγάνας, Καλαμάτας, Πασλής και Μαλισόβας, με 200 περίπου σύντροφους τους. Άξονας δράσης τους ήταν η πρώτη ελληνοτουρκική μεθόριος την οποία συχνά διαβαίνουν έχοντας ερίσματα εκατέρωθεν. Τον Ιούλιο του 1835, ο βαβαρός καγκελάριο του Όθωνα, καθ' του Άγγλου πρέσβη, αποστέλει εναντίον τους κυρίως βαβαρικές στρατιωτικές μονάδες, υπό την διοίκηση του Άγγλου στρατηγού Γκόρντον. Η επιχείρηση κατέληξε σε φιάσκο, καθώς τα βουνά της Ρούμελης έπεσαν βαριά στους βαβαρούς στρατιωτικούς. Εφημερίδα της εποχής γράφει οι ληστές κατόρθωσαν να αφαιρέσουν τον ύπο του Γκόρντον του ίδιου, μόλις δινηθέντως να σωθεί δια της φυγή και να συλλάβουν 10 εκ των στρατιωτών του Εχμαλώτου. <Κι> Το γεγονός αυτό συνέβη την επόμενη της ληστείας του Δημόσιου Ταμείου Φθιώτιδας από τον λίσταρχο Θεοχάρη, 15 Σεπτέμβρη του 1835. Ένα παλιό κλέφτικο τραγούδι λέει: Πουλή μου, από πούπούθεν έρχεσαι, Πολύ μου, σι'α πού πηγαίνει. Μην έρχεσαι από την έγρυπο και από τον καημένο βάλτο. Μην είδε κλέφτε πουθενά, Μην είδε καπετάνιου. Μην είδε τα τσατσόπουλα, τον Μίτσο και τον Γιάννη. Πε του να κάτσουν φρόνημα σαν παλικάρια πούνε. Δεν είναι ο περσινό καιρό και ο φετινό χειμώνα. Μα ήρθε φράγκο Βασιλιά και φράγκος κυβερνήτης, γυρεύει κεφάλια κλέφτικα, κρέμαϊκα καπεταναίους και όσοι κλέφτες κι αν τ' άκουσαν, πήγαν να προσκυνήσουν και ο καραπάκης στο σκυλί δεν πάει να προσκυνήσει. <Συνήθυν> <Συνήθυν> Τρεις βεωμάδες νωρίτερα, 35 σύντροφοι του Χωσάδα μπήκαν στην πόλη της Λαμίας και εισέβαλαν στην κατοικία του Μητροπολίτη. Δεν αρκέστηκαν στο πιάτσικο, αλλά παρέμειναν εντό τη οικεία μέχρι την πρωία τη επόμενη, οπότε με τα γενναίων φαγοπότη απίλθον. Οι χωροφύλακε που είχαν σπεύσει νωρίτερα δεν διανοήθηκαν να χαλάσουν το γλέντι και αποχώρησαν διακριτικά καθώ ένα συνάδελφό του σκοτώθηκε και άλλο ένα τραυματίστηκε. Από τον Χωσάδα και τον Ρουπακιά εξάλλου αναφέρεται σε κλέφτικο τραγούδι και εισβολή στην άφπακτο. «Κανένας δεν το πάτησε το κάστρο της Επάκτου. Ο Ρουπακιάς το πάτησε με τον γερό Χωσάδα. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν του Νόβα τα παιδιά, του Νόβα την γυναίκα». <Συλίου> Νωρίτερα, 7 Ιουνίου του 1835, βαβαρικό τμήμα του μηχανικού που σκόπευε να κατασκευάσει ο χειρό ελέγχου του δρόμου Αγρινίου μεσολογιου έπεσε σε νέδρα λιστών. Ο λοχαγός Κράους, εκτός από τη ζωή του, έχασε και τα αυτιά και την μύτη του, που κοπήκαν ως λάφυρα. Σκληρές μάχε θα γίνουν και το Φεβρουάριο του 1936, στον Αχινό, όταν ο βαβαρός συνταγματάχης Γέσμαν επιχείρησε να καταδιώξει λιστές που φορολογούσαν πλούσιους κατοίκους της περιοχής. Θα πέσουν νεκροί ένας βαβαρός λοχαγός, 7 στρατιώτες και 2 χωροφύλακε. Στην οδό Λαμίας Άμφισσας μια ενωμοτεία χωροφυλακή μεταφέρει πέντε υπόδικους λιστές. Τριάντα σύντροφοι τους θα τους απελευθερώσουν αφήνοντας πίσω τους νεκρού των ενοματάρχη και τρεις χωροφύλακε. Στις 18 Μαρτίου του 1936 θα εξοδοθεί σχεδόν ολόκληρη άλλη μια ενωμοτία χωροφυλακή που είχε στρατοποδεύσει στο μοναστήρι της Αδένητσας. Και από το σχήμα ηχόδραση. Θα ακούσουμε το παλιό κομμάτι, liョンτα ολιστή. Στο <σχύ> τέλειο στην αργάλαστη. Τα Αττολιστή πουχε τα χέρια τέσσερα, τα πόδια δεκατεσερα. και βλέπε κι απ' την και Βλέπε με ένα μεγάλο μάτι, και βλέπε κι απ' την και Βλέπε με μεγάλο μάτι. Λυστής Τον ρωτήσε ο δικαστής Φταίει που είχα χέρια τέσσερα Και πόδια δεκατέσσερα Μα πιο πολύ Μάτιο που έβλεπε κι την πλάτη Πιο πολύ που ευλεύεσαι και από την πλάτη δεν είχε καν φωνικά. και του δανεικά. Μόνο που αυτό το μάτι του το από την πλάτη του τήραε τον αγάτο ψεύτη τον γενίτσαρο το κλέφτη τήραε τον αγάτο ψεύτη ο Γενή, Τσαρωτο οι ομάδε κτηνοτρόφοι είδαν, εξ αρχής, εχθρικά το νεοειδρυμένο ελληνικό κράτος. Αδιανόητη παραδείγματος χάρη για αυτούς, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η τετραετής υποχρεωτική στράτευση. Σημαντικότερη όμως ήταν η διχοτόμηση του μέχρι τότε ενιαίου βαλκανικού γεωγραφικού χώρου που περιόρισε το πεδίο της ελεύθερης μετακίνησης των κοπάδιών τους. Ένας μάλλον αξιόπιστος μάρτυρας, ο διόκτης των ληστών, Λοχαγός Λαδόπουλος, καταθέτει. Όλοι οι βλάχοι είναι συγγενείς μεταξύ των. Ευκολότερον καταστρέφονται συμμορίε των χωρικών ληστών, αλλά των βλάχων δεν καταστρέφονται διότι συνδέονται δια των βλαχοποιημένων. Αυτοί αποτελούν μερίδα άλλης κοινωνίας. Πατρίδα έχουν όπου ευρίσκονται. Η Μακεδονία είναι Μακεδόνες. Όταν υπάγουν ε Εις την Πελοπόννησον είναι πελεπονήσι Είναι κοσμοπολίτε. Επιπλέον, οι νομάδες είχαν ανέκαθεν προστριβές με τους γεωργούς και βέβαια με τους τσιφλικάδες, καθώς τα τεράστια μετακινούμενα κοπάδια τους προκαλούσαν ζημιές στη γεωργική παραγωγή. Σε αυτή τη διένεξη, το κράτος στεκόταν από τη μεριά των αγροτών, τόσο λόγω της πελατειακής σχέσης του με τους τσιφλικάδες, όσο και σε ένα επίπεδο πρημοδότηση των αγροτικών πληθυσμών, που θεωρούταν πιο εύκολα ελέγξιμοι. Ο λοχαγός Λαδόπουλος στην κατάθεσή του εύστοχα τονίζει την σχέση αλληλεξάρτησης, ληστών και βλαχοποιημένων, μια σχέση οργανική και άρρηκτη. «Γουμίλησα με βλάχους και βλάχους δεν μπορούμε να διατηρηθούμε ανεφλιστών, διότι υποθέσατε ομάδα η οποία είναι στον Καρπενήσι πρέπει να έχει ληστοσημορφία η οποία να υποστηρίζει την ομάδα, κατά φαντασία έστω. Διότι, εάν κατέλθει από τα άγραφα η ομάδα με τα ποινία τη, αυτή η διερχόμενη καταστρέφει το παν. Σπαρτά, αμπέλια, βαμβάκια, ό,τι ευρύ. Μια ομάδα έχει 3 με 4 πρόβατα. 150 άλογα, έγα, καταστρέφουν το παν. Οι χωρικοί, εάν εξεύρουν ότι η ομάς αυτή προστατεύεται, παραδείγματο χάρη από τον Σπανό, δεν τους πειράζουν, αλλά τους παρακαλούν, διότι φοβούνται. Έτσι τα παιδιά των ομάδων μεγάλων ανακούγοντας ιστορίες και τραγούδια για κλέφτες, ενώ η ευχή των μανάδων ήταν «Πότε να μεγαλώσει ο Γιώργος να φορέσει τα γατζούδια για να γίνει κλέφτης, για να η κοιμάνα από τον γέννησε. και άλλη μάνα στην ερώτηση γιατί φυλάκισαν το γιόν της, απαντούσε. Δεν έκαμε τίποτα. Τον έπιασαν τη <Το> Ο μοίραρχο της χωροφυλακή Βαλα... Βακάλογλου, αναφερόμενος στη βλάχικη φυλή, λέει. Ο ενδοξότερος ο τη είναι δι' ο τρομερότερος αρχιλιστής. Ο δε ενα... εναρωτερ... εναρετότερος είναι ο μη καταδικνίων τον ληστή, μοσάς και αν βασάνους και ο ατιμότερος πάντων είναι ο καταδίκτη του λιστού, ον αποκαλούντες προδότην, τον αποστρέφονται όλοι ως λεβοβημένον και τον φωνεύουσιν». «Ενδεικτικό της σχέσης είναι ότι κατά τους χειμερινούς μήνες που αποσύρονταν οι κτηνοτρόφοι στα χυμαδιά, μαζί τους αποσύρονταν και οι και τα κρούσματα έλαχιστο ελαχιστοποιούνταν», λέει το κλέφτικο τραγούδι. Παιδιά πήρε χινόπορο, παιδιά πήρε και πού θα ξεχυμάσουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες και απένα ξεχωρίσουμε να γένουμε μπουλούκια, να πάνα να ξεχυμάσουμε κατά το καρπενίσι. Το Μάικα λες αντάμωσες, καλώς να ανταμωθούμε. Σύμφωνα με κατάθεση ληστή, από την Λιβαδιά και κάτω, εις όλα τα πίμνια των βλαχοποιημένων υπάρχει και μεταμφιεσμένος ως ποιμήν με ποιμενικήν ράβδο και κατά την άνοιξη ως τη συζήση εξιμών ανταμονόμεθα πάλιν. Α μας τα πουν και οι αέρα πατέρα με το κομμάτι εμείς οι μαύροι Μα βρει κλέφτε. Έμισε μα βρει κλέφτε. Έσει μαύρη μαύρε κλέφτε. Έμισε μα βρει κλέφτε. Πότερε, πότερε, ποτέ μα, δεν αλλάζουμε Πότερε, πότερε, μα. Δε φτιάχτηκε mm -hmm. στα παραθύρα της στη Βη Ακάρα την τροπή Μιλώντας σαν και πολύ Προσπαθώ πέρας σπέρας πάνω από την λευκή διαζωή Μέτρω τα ρότα ρόρε με δρότα με τρώμε το ψωμί Μέτρω τα το ψωμί Μετρώ τα το ψωμί Μετρώ τα ψωμί ψωμί Με φόβο πολεμάμε Χερίσιμα γκρέκτε We Διαζεραστή ακόμα παιδί σε μία πόλη που τσινίζει με μη Παντού καπνίκαμε ένα δάση γιατί για δέντρα βράσινη μπάτσεις Παραλίες ασφαλίτες, στραβά να σου κάτσει ε, Εμείς σημάδι κλέφτες, εμείς σημάδι κλέφτες Εντάξει, στον τυριγμάτι σκαμάμε την τάξη Μα στο στρουγκουλώκανα παιδιά λέγουμε δράση μαύρε κλέφτη Κίτα μελιά σε εραστή ακόμα παιδί σε μια πόλη που τσιρίζει με μη. Παντού καπνί, παντού καπνί. Η ληστεία δεν περιορίζεται στην στερεά. Σε πιο περιορισμένη μορφή υπάρχει και στην Πελοπόννησο. Παράδειγματος χάρη, στα 1836, αναφέρεται στην Αρκαδία η δράση συμμορίας που φορολογεί πλούσιους στα χωριά Ζάτουνα και Σοποτό, ενώ εισβάλλει στον σταθμό χωροφυλακή στην Σκυλούντα και αφοπλίζει πέντε χοροφυλακές. Στα λαγκάδια εισβάλλουν στο σπίτι ενός καταδότη και μη βρίσκοντας τον ίδιο εκτελούν όλη την οικογένειά του. Στις 15 Οκτώβρη, λίγο έξω από την Τρίπολη, ληστεύουν χρήματα αποστολή του Δημόσιου Ταμείου, σκοτώνοντας δύο χωροφύλακε και τραυματίζοντας έναν. Ληστείες τελούνται ακόμα και στις παρυφές της Αθήνα. αντιγράφω από αναφορά τη χωροφυλακή Αττικής. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 1845 ελίστευσαν στην την Οδόν Αθηνών Πυρεό τον τραπεζίτην Σφυράτσαν και τον βουλευτήν Γκριζάνων. Άλλοι λιστές συνέλαβαν παρά το χωριό Κιούρκα τον χωροφύλακα Πάντων, τον οποίον εσούβλησαν. Τον Αύγουστο του 1944, 30 μελής ληστώσει Μωρίαν, ασυνέλαβε τον ταμείαν της εταιρίας Λούντ και τους συνοδεύοντα αυτόν μεταξύ Τρακίου και Καλαμακίου. Οι λιστέ αφήρισαν τα χρήματα που ο Ταμείος μετέφερε. Θεωρώντας πως θα ήταν μάλλον κουραστική η παράθεση μιας σειράς γεγονότων που σχετίζονται με την χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις ληστείας στην δεκαετία του 1840, κάνουμε ένα χρονικό άλμα φτάνοντας στα ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα του 1854 όταν εξεγείρονται χριστιανικοί πληθυσμοί της Θεσσαλία και της Υπήρου. Μέσα σε κλίμα γενικού πατριωτικού ενθουσιασμού για τα σκλαβωμένα μα αδέλφια, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκει την ευκαιρία να προωθήσει ταυτόχρονα δύο επιδιώξεις. Να ξεφορτωθεί το, χρονιζ... το χρονίζον πρόβλημα της λιστίας, αλλά και να προωθήσει τα εθνικά θέματα. Με υποσχέσεις για αμνηστία αλλά και αμοιβέ και πιάτσικο, σπρώχνει αρκετούς λιστές να διαβούν τα σύνορα και μαζί με άλλους εθελοντές, πολλοί από απ' τους οποίους ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού και πράκτορες των ελληνικών υπηρεσιών, να αγωνιστούν για τα εθνικά μας δίκαια. Φτάνουν να ανοίξουν τις φυλακές είτε με την χορήγηση χάρη, είτε ακόμα και με μαζικές αποδράσεις, στις οποίες επιδείχθηκε πρωτοφανής ανοχή. Οι εθνικές ταραχές που είχαν την καλυμμένη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προκάλεσαν την αντίδραση Γαλλίας και Αγγλίας με ναυτικό αποκλεισμό και στρατιωτική κατοχή του λιμανιού του Πειραιά. Η ελληνική κυβέρνηση ξεχνάει βέβαια τα σκλαβωμένα αδέλφια μας και δίνει εντολή στους στρατιωτικούς να επιστρέψουν κόβοντα την χρηματοδότηση. Η εξέγερση ξεφουσκώνει και ξαναστέλνει διογομένο πίσω στην Ελλάδα το πρόβλημα που η κυβέρνηση είχε ελπίσει να λύσει. Ληστές, απελευθερωθέντες κατά των φυλακών, αλλά και χιλιάδες εξαθλιωμένους πρόσφυγες που μετήχαν ή υποστήριζαν τα αντάρτικα σώματα. Η κυρίως περίοδος της ληστείας στην Ελλάδα μόλις αρχίζει. Οι συμμορίες αποκτούν πιο οργανωμένη μορφή, και είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιούν σύνθετες επιχειρήσεις που απαιτούν οργάνωση και συντονισμό. Πάμε να ακούσουμε μπαίλτσα, το κομμάτι Σκρόπιο. Στο του 1855 η συμμορία του Ρουπακιά περνάει με βάρκες στην Εύβοια. Αφήνει φρουρές στα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης για να καλύψουν τη φυγή και οι υπόλοιποι 11 αντιμένοι με στολές χωροφυλάκων εισέρχονται στο χωριό Αχμέταγα, ιδιοκτησία του Άγγλου τσιφλικά Νόελ. Πρώτα εισέβαλαν σε σπίτια του χωριού, όπου και όσα όπλα βρήκαν, και στη συνέχεια κατευθύνθηκα στο σπίτι του Τσιφλικά, όπου και κατέσχεσαν χρήματα, κοσμήματα, ασημικά και άλλα τιμαφλή. Στην αυλή του Τσιφλικά έστησαν γλέντι με τις γυναίκες του χωριού, τρώοντες, πίνοντες και χορεύοντες, σύμφωνα με κατάθεση. Πριν φύγουν, δεν παρέλειψαν να κάψουν με ζεματιστό λάδι τον δήμαρχο-συνεργάτη των Αρχών. Το Σεπτέμβριο τη ίδια χρονιά στον δρόμο Αθήνα-Πυρεά, συνελήφθησαν από ληστές δύο Γάλλια αξιωματικοί των δυνάμεων κατοχής. Ο ένα αφέθη ελεύθερος για να μεταφέρει τι απαιτήσει για λίτρα. Μετά από πορεία τριών ημερών, οι ληστές με τον εχμάλωτο έφτασαν στον Ελικόνα όπου και καταβλήθηκαν τα λίτρα. Το υπέρογκο για την εποχή ποσό των 30.000 χρυσών δραχμών. Επικεφαλής της συμμορίας δεν ήταν άλλος από τον ταβέλι. Το Νοέμβριο πραγματοποιείται η μεγαλύτερη ως τότε επιχείρηση στην οποία ενώνουν τις δυνάμεις τους οι συμμορίες των Καλαμπαλίκι, Μπελούλια, Παλά, Φουντούκι, Χορταριά, Μπούρχα, Ρουπακιά, λικουρέση και Καραδήμου. Συγκεντρώνονται 70 συνολικά ληστές και αφού αφήσουν φρουρές, περνούν με βάρκε στην Εύβοια. Περινούν τη μέρα τους σε στάνες τσομπάνιδων και στις 8 το βράδυ περικυκλώνουν το αρχοντικό του βουλευτή Βουδούρη. Περίπου 20 από αυτούς εισβάλλουν, ενώ οι υπόλοιποι περιφρουρούν την επιχείρηση και κρατούν τους περαστικούς. Εντό του σπιτιού παραμένουν δύο ώρες, ενώ υποχρεώνουν το δικαστή Βόκο, γαμπρό του Βουδούρη, να παίξει μαζί τους χαρτιά με στίχημα το κεφάλι του. Παίρνουν μαζί πλούσια πλούσιαλία και τρει ομοίρους, την κόρη, τον γιο και τον γαμπρό του βουλευτή. Περνούν απέναντι στον οροπό και από εκεί κατευθύνονται στον μαραθώνα. Θα πάρουν τελικά ω λίτρα 40.000 δραχμές. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η άψογη συμπεριφορά τους προς τους ομοίρους και ειδικά προς την κόρη του βουλευτή. Η καλή συμπεριφορά προς τους ομοίρους ήταν ο κανόνας σε όλες τις απαγωγές καθώς η ομαλή διεκπεραίωση της εχμαλωσίας αλλά και της απελευθέρωσης βεβαίωναν το καλό όνομα και την αξιοπιστία της συμμωρίας. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο όμως ήταν επιβεβλημένη η εκτέλεση του ομίλου σε περίπτωση μη πληρώμη των λίτρων ή όταν σε περίπτωση καταδίωξης υπήρχε κίνδυνος να ξεφύγει ο εχμάλωτος. Το ποιο θα εκτελούσε τον εχμάλωτο προέκυπτε ύστερα από κλήρωση. Αρκετές φορές τέλος, εφόσον δεν καταβαλόταν ολόκληρο το ζητούμενο ποσό, δεν επιστρεφόταν ολόκληρο ούτε το θύμα της απαγώγης. Του έλειπε η μύτη, κάποιο αυτή, τα δάχτυλα ή ολόκληρο το χέρι. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Λίσταρχου Λαφαζάνη κατά την απαγωγή του βουλευτή Σωτηρόπουλου. «Το τώρα να μην βάλετε τους φίλους του Σωτηροπούλου και κάμουν παγάνες γιατί τότε θα του κόψουμε πρώτα το κεφάλι και ύστερα θα παλέψουμε τις παγάνες σαν παλικάρια όπου θα πλέξει το αίμα. Μετρήστε το καλά και μην το κάνετε σαν την μπάμπενα εις τις πέτσε. όπου εσήκωσε την κυβέρνηση στο πόδι και όταν τα παλικάρια επαλεύανε με του στρατιώτε, σκοτώσαμε τον μπάμπα για να μην μα τον πάρουν ζωντανό και ντροπιαστούμε». Ένα σε δέστη θα ακούσουμε τώρα. Σε μια σπάνια διασκευή από τον Τζιμι Πανουργη. Αν πηγαίνετε αύριο στην κρεμάτα. Μανούλα μου. Μανούλα δολιαμάνα, ξέρω ξέρω πιάνω το δάκρυ στα λαστάλα Θα πέφτω από τα μάτια τα μεγάλα Μανούλα μου, μανούλα, δόλια μια και με γράψανε φωνιά Πήρα το κόσμο παγανιά Και τη ζωή σε Γιάννη Κάκο να κάνω στους κακούς Που εσύ μονάκα τους ακούς Μα όν τους κάνει. Την μέρη που η Καβρέτη με τον Αγέρι στο σπάθι και ταλό στο πακέλιο. Ήρθαν μανάδε και ορφάνα, είπα το δάκρυ που κύλα να του το κάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή, να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιο θα τα μπορέσει. Να πει πως είχα μια καρδιά, σαν τη αγάπη στα παιδιά, και να με συγχωρέσει. Εξέχουσα μορφή μεταξύ όλων των ληστών ήταν ο λίσταρχος Βασίλης Καλαμπαλίκης που απολάμβανε του μεγαλύτερου κύρους και σεβασμού. Έχουν ανάστημα υψηλών με τρίος ηλικία ηλικίας 32 ετών, φυσιογνωμίαν ανδρικήν, αλλά ουχήν αγρίαν, καυστικότατα ομιλιών, παρουσιάζει άνδραν διακρινόμενον μεταξύ όλων των ληστών και εμπνεώντα προ όλου σεβασμών. Δεν παρεκτρέπεται εις ή μία όπου ο λίσταρχο λίσταρχος το υπαγορεύει και προπαντών είναι παραδειγματικής καλής πίστεως βεσάλις. Ο λαογράφος κάσις σε μελέτη τον περιγράφει ως εφιέστατο, κρυψήνου, ατρόμητο και στρατηγικό, ανηλεή και άσποντο εχθρό τη εξουσίας. Λιγόλογο, ανεξάρτητο, ένας μονόλικος. Ο αντιπροσυπώστης πεφτικότερος τύπος λίσταρχου της εποχής. Πριν πραγματοποιήσουν την επιχείρηση της Χαλκίδας, οι συνεργαζόμενες συμμορίες είχαν επιχειρήσει να εισβάλλουν στην πόλη της Θήβας για να εκτελέσουν τον ταγματάρχη της χωροφυλακή διοικητή των μεταβατικών αποσπασμάτων στερεάς, Δημήτριο Τζίνο, ο οποίος φυλάκιζε και φερόταν βάναυσα σε συγγενείς τους. Το σχέδιο, όμως, είχε προδοθεί και την ώρα που έμπαιναν στη Θήβα δέχτηκαν πυροβολισμούς από και υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν. <ΣΣΣΣ> Στις 27 Νοεμβρίου ο Ταβέλις με 10 συντρόφους του εχμαλώτησε και αφόπλησε 5 χοροφύλακες και οροφύλακες στο Τατόι. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα για λόγου εκδίκηση είχε τραυματίσει έναν παπά στην Σύρτη Φθιότητα και πυρπόλησε το σπίτι του, καίγοντα ζωντανό και τον γιο του. Στι 9 Δεκεμβρίου, στο χωριό Λουτρό του Βάλτου, απελευθερώθηκαν τρει κρατούμενοι ληστέ που μεταφέρονταν με συνοδεία χωροφυλάκων. Στι 5 Απριλίου του 1956, ο Καλαμπαλίκη με του συντρόφου του εισέβαλε στο σπίτι του Υπουργού Δελγιάννη στην Κόρινθο. Εκτός από χρήματα και τη μαλφή, πήραν μαζί τους τον Υπουργό και τον φιλοξενούμενο του Ισαγγελέα Πατρών Παπαλεξόπουλο, τους οποίους και ελευθέρωσαν μετά την καταβολή λίτρων. Όσα κακά και αν έκαμες, μου, όλα συμπαθισμένα. Και ένα κακό που έκαμες, συμπαθισμούς δεν έχει. Σκλάβωσες τον ανακριτή και τον Ισαγγελέα. Δεν τους ζητάς την ξαγορά και χάρη να του κάμεις τους δίνει λαζγές μες τα πλευρά και μαχεργές στα στήθια και σύτσαουλα του καλτσά τους πήρες το κεφάλι. Ακούσουμε και ένα παραδοσιακό κλέφτικο τραγούδι σε ηχογράφηση του Πέτρου Ζουναράκη το 1908. Μας τραγουδάει για το Λίστα Αρχοντάβελη. <Συλίου> <Συλίου> I'm going to Πήρε το μεσημέρι αρχή στα αρχέταλλα. Με. Θέλε να πιάσουμε τα βέλη να μα πιάσουμε. Πα σου ράχη, ωρε, την ψιλή, Για σου τα δέλη Leitcher Vater des Führers. και τα διαδεδομένη ληστρική πρακτική ήταν η επιβολή φορολογίας. Με επιστολές που απέφθηναν προς τους προέδρους και προύχοντε κοινοτήτων και πόλεων, ζητούσαν την καταβολή χρημάτων αλλά και διαφόρων ειδών, κυρίως από τους εφκατάστατους πολίτες. Χαρακτηριστικά παράθετο κάποιες από Ματέρα «Πατέρα μου αντίχριστε και όβριε πάρερδρε, σου γάμισα τον Μούναρο από την διγατέρα σου. Γαμώ τα 7 σου κέρατα, εμείς είμαστε 20 άντρε ζωντανοί και εσείς καρτερείτε να γίνετε και όπου να σας κυνηγώ τότε θέλω να είστε. Βαστάτε που τσαράδες στη γενναιότητά σας. Σφίξετε τα στουρνάρια σας, τα ντουφέκια σας καλά, να μην τροπιαστείτε και καρτερείτε μας ανελθώ. έλθω. Τώρα στον πάτο της γράφης θέλουμε να μας φτιάσετε 3.000 τάλαρα και αυτά θέλουμε εμείς. Ήμοι όπω θέλετε πολλά γράμματα, σφουγγίσετε από τον κόλο σας, σφουγγάτε και τούτο. εμεί αυτά θέλωμεν, τα 3.000 τάλαρα. Ο αδελφός σου Αχοριστός Αχώριστος Χαράλαμπος Καραμάνολης. καλά να μην προδώσετε, διότι έμαθα που προδώσετε και μου μαύρισε ο κόλο από τον φόβο. Επιστολή του Λίσταρχου Καραμανόλη προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σπινάσα Ευρυτανίας, 1867. Κύριε Δήμαρχε Κόλια και Πάρερδρε και νικοκυρέοι όλοι, να μας φτιάσετε 3000 τάλιρα! «Να εξεύρετε αν δεν μα στείλετε τα χρήματα, θα σας κάψουμε το χωριό σας και τα βόδια σας θα τα σκοτώσουμε και εσάς θα σας σκοτώσουμε και όχι σταθμό να έχετε μέσα, αλλά και λόχων». Χριστός Νταβέλης, γιώ της Ντουτούμης Μάστιγα των Μπέιδων και των Τσιφλικάδων της Δυτικής Μακεδονίας, της Ιππήρου και της Θεσσαλίας υπήρξε ο Αλβανός Λίσταρχος, Μπεντεντίν. Τον Ιούνιο του 1878, με επιστολή του, την οποία υπογράφει ως «πουτσαρά Μπεντεντίνης», ζητάει από 8 προύχοντες της Καστοριάς, περιλαμβανομένου και του Μητροπολίτη, την καταβολή 1500 λιρών. Στην άλλη μεριά της Μακεδονίας, στις Σέρες, ο λίσταρχος Κώστας Βοεβόδας, την ίδια περίπου εποχή, με επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Σερών, Ζητάει να συλλέξει από 100 έως 500 λίρες από κάθε προύχοντα της πόλης, ανάλογα των δυνατοτήτων του καθενός. Η κυβέρνηση, θορυβημένη από την άνθηση της λιστίας, προηγούμενος ανέφερα ελάχιστα απλώς τα πιο κραυγαλαία κρούσματά της, αλλά και υπό την πίεση των προστάτριων δυνάμεων Αγγλίας και Γαλλίας, αναγκάζεται να εντείνει τα μέτρα. Για το 1856, οι δαπάνες για την ασφάλεια γενικά, στρατός, σώματα ασφαλείας, φυλακές, δικαστήρια, αποζημιώσει πληγέντων, επικηρύξεις, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό του κρατικού προϋπολογισμού. Καταργείται η οροφυλακή ως ανίκανη να πατάξει τη ληστεία και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει βασικά η χοροφυλακή. Επικουρικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι κατά στρατιωτικέ στρατιωτικές δυνάμεις. Συγκροτούνται, συγκροτούνται έτσι 16 μεικτά μεταβατικά αποσπάσματα χωροφυλακής και στρατού, με χώρο δράσης στη Στερεά Ελλάδα, δύναμη από 80 έως 120 άντρες και διοικούμενα από δοκιμασμένους λιστοφάγους. Ακόμα σκληραίνει η στάση των δικαστηρίων που επιβάλλουν αρθρώα Θανατικές καταδίκες, αν και πολλές φορές οι συλληφθέντες, δεν φτάνουν ως το δικαστήριο, καθώς εκτελούνται επιτόπου με τα κεφάλια τους να κόβονται για την εισπράξη της επικύριξης. Ενδεικτικά αναφέρω πως κατά την πρώτη σύνοδο του Κακοουργιοδικίου Αθήνας το 1855, το 52% των συλληφθέντων ληστών δικάστηκε σε θάνατο και το 26% σε εισόβια. το κακοσούλι να καεί, τα νάπλι να βουλιάξει και του νιοκάστρου οι φυλακές, ο Θεός να τις φυλάει, που χιλεβέντες διαλεχτούς και ούλου βαρυπινίτες, μέρα και νύχτα καταγής στον ακουμπισμένη, εσάπι το κορμάκι τους, εσάπι το κορμί τους». Άλλη μια ιστορία θα μας πούν οι οχράς πυροχέτη στο κομμάτι τους καπετάν Σαφάκας. μοναχός, γυμνός και πεινασμένος και στην ταντάρνα έφτασε στην εκκλησιά επί και τα μαντυλό να φέρει να κρεμάσει φτάσει πέρα στα γραφά που γενικούς και, και πίνους και και φιλοκαρδιακών τον καπένταν Και τον έβλακε και, και γλυκοφίλη Και τι τα θέλει τα φιλιά και τα γλυκά τα λόγια. Την άλλη μέρα πε τρία πικρά διουφέτια. Εκεί που τρώγαν και πίνουν με το σωτήρι στρατό, Ψηλήφωνη τζενεύουν. Νοματωμένη γλώσσα. Βλάμι γιατί με σκότωσε, Με πήρε το λαιμό σου. Λόγοι είστε και κλαβιά, βουνά χαμηλωθείτε Να πάει στη μάνα μη φωνή, στη δουλειά μου γυναίκα και η αγέρα να ακούσει ο Να μ' αδει πως εγκλίτωσα, το νίκια, Και με φάγε το μου ο πιστος που όμως έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση της ληστείας ήταν η σχετική ελληνοτουρκική σύμβαση που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 1956 και προέβλεπε τον πλήρη συντονισμό και ενημέρωση των διοκτικών αρχών εκατέρωθεν των συνόρων. Επιτρεπόταν μάλιστα στις διοκτικές αρχές να περνούν ελεύθερα τα σύνορα τη άλλη χώρα κατά την καταδίωξη των ληστών. Ακόμα προβλεπόταν η έκδοση κατηγορουμένων αλλά και λιποτακτών από την μία στην άλλη χώρα. Η σύμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα ελληνοτουρκικής προσέγγισης, Συνθήκη των Παρισίων, που επιβλήθηκε από Αγγλία και Γαλλία. Τέλος, επιβάλλονται ακόμα αυστηρότερα μέτρα για τους νομάδες στινοτρόφους, στους οποίους θα δίνονται πλέον βοσκοτόπια με μεγάλη δυσκολία, εκτός εάν αποφασίζουν μονίμως κατακίσωση μετά των οικογενειών αυτών εν πόλη, κομοπόλη ή χωριών του κράτους. Την άνοιξη προ καλοκαίρι του 1956 ξεκινά συντονισμένη αντιληστρική εκστρατεία που θα αποδώσει καρπού. Έχοντα χάσει τη δυνατότητα εύκολη διαφυγής προ τα τουρκικά εδάφη, περισσότεροι από χίλιους ληστέ θα σκοτωθούν ή θα συλληφθούν μέσα στην επόμενη διετία. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τον Ταβέλη στι 23 Μαου, όταν με 17 συντρόφου του επιχειρούν να απαγάγουν κάποιο πρόσωπο επίσημων στην οδό Αθήνα-Πειραιά. Ο Δαβέλις είχε φτάσει σε άλλη περίπτωση στη διασταύρωση των οδών πυρεό και Ερμού, ένα χιλιόμετρο δηλαδή από την Ομόνια, όπου και σταμάτησε δέκα διερχόμενες άμαξες, ληστεύοντας τους επιβάτες τους, ενώ ο Σομήρους πήρε τον γιο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον αδελφό του Προέδρου της Βουλής. Για την απελευθέρωσή τους έλαβε από 15.000 δραχμές. Στις 24 Μάη εισβάλλουν στα αλλιώσια και σκοτώνουν έναν χοροφύλακα. Καταδιωκόμενοι κατευθύνονται στο Πόρτολ Γερμανό και από εκεί με βάρκες περνούν στη Βιωτία. Οι μάλλον βάσιμες φήμες της εποχής έλεγαν ότι ο Νταβέλης είχε ερωτικό δεσμό με την δούκισα της Πλακεντίας Λουίζα Μπανκόλι η οποία διατηρούσε το γνωστό μέγαρο στην περιοχή της Πεντέλης. Πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι η Δούκισσα, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στην Ιταλία, αρχές Ιούνιοι, τον ειδοποίησε ότι του έστελνε ένα πλοίο για να τον φυγαδεύσει μαζί με τους συντρόφους του στην Ιταλία, όπου είχε κανονίσει να ενταχτούν στις επαναστατικές δυνάμεις του Γκαριμπάλντι. <ΣΣΣΣ> Στο όρο ελικόνα ενώνονται με τους λιστάρχους Φουντούκη και Μπελούλια. Εκτός από τα μεταβατικά αποσπάσματα, επιστρατεύονται και εξοπλίζονται πολλοί χωρικοί τη περιοχή, ακόμα και η καλόγεροι γειτονική μονή. Στις 5 Ιούνι, η εφημερίδα Αθηνά δημοσιεύει η επιστολή του προς τον Μύραρχο Βακάλογλου, όπου τον προκαλεί. Ρε Μύραρχε, σαν σου βαστά δεν έρχεσαι να παίξω με δυο ντουφεκέ. Η συμμορία, καταδιωκόμενη, καταφεύγει στον Παρνασό, ακολούθω Λοκρίδα και τέλο προ τη Λιβαδιά. Η τελική αναμέτρηση θα δοθεί στις 12 Ιουλίου στη θέση Ζεμενό, όπου είχαν οχυρωθεί οι ληστές. Μετά από πεντάωρη μάχη και αφού εξάντλησαν τα πυρομαχικά τους, θα καταμετρηθούν πέντε εχμάλωτοι και 18 εκρή Ο Μπελούλιας θα έχει προλάβει να σκοτώσει τον διοικητή του αποσπάσματο. Το, το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής πανηγυρίζει για την εξόντωση των ληστών που κατεπίκραναν της Βασιλέως, της Επτής ανάσις της Σεβαστής κυβερνήσεω και Ολόκληρου του Έθνους. Κατακαημένη Αράχοβα, Νταβέλη, Νταβέλη, μορεχρίστο, Χρήστον, Νταβέλη και Δίστομο και Δάβλια, τους κλέφτες, τι τους κάνατε και τους καπεταναίους, στο ζεμενό τους έχουμε, τος πολεμάει ο Μέγας. Μέγας, αν πόλεμο και κλέφτικο του φέκι έβγα να πολεμήσουμε και αν είσαι παλικάρι, και ο Μέγας τότε χούλιαξε. και τότε ο Μέγας λέει «Έβγα Χρίστο μου προσκύνησε, έβγα για να προσπέσεις, μη γαρίσει με νιόνυφη να βγω να προσκυνήσω». Τελευταίος από τους διάσημους λίσταρχους θα μείνει ο Βασίλης Καλαμπαλίκη. Στις 19 Μαρτίου του, 1800, του 1858 εκτελεί στο χωριό Κοκκόνια της Θήβας τρει ανιψιούς του βουλευτή Δημητρίου. Στα πτώματά τους, αφήνει επιστολή ότι τους εκτέλεσε ως πληροφοριοδότες της χωροφυλακή. Δεν είχαν καμιά δουλειά να ανακατεύονται στους λογοριασμούς μας με την αρχή. Ένα μήνα αργότερα, ο Καλαμπαλίκης με λίγους συντρόφους του εγκλωβίζονται από περίπου 200 χωροφύλακε, στρατιώτες και έθνοφυλακέ στη Θέση Λάκα. Ο εντοπισμό του οφείλεται στον πρώην ληστή Οδυσσέα-Μαυροδήμο που είχε γίνει λοχείας. Σε βοήθεια του καλαμπαλίκη πέβδει ο φίλο του, ληστάρχος καινούριος. Όμως, τη θέση Ρεϊκοβούνη πέφτει σε ενέδρα και αναγκάζεται να υποχωρήσει. Ο Καλαμπαλίκης θα πέσει νεκρός, κλείνοντας την πιο ηρωική περίοδο της κοινωνική ληστείας στην Ελλάδα. Τρεις ντουφεκές του ρίξανε, πικρές φαρμακομένες, η μια τον παίρνει στάρματα και η άλλη στο κεφάλι, η τρίτη καλύτερη το παίρνει με τα φρύδια. Το στόμα του έμαγιόμισε. Τα χείλη του φαρμάκι και του καινούριου χούιαξε και του καινούριου λέει. Πού σε καινούριο αδελφέ, φίλε μου αγαπημένε. έλα να πάρεις στάρματα, να μου πάρει στο κεφάλι, να μην τα πάρει παγανιά, ο σκύλο Οδυσσέας. Στα τέλη του 1958 θα έχουν απομείνει στις μόλι 7 με 8 συμμορίες με 53 καταγεγραμμένους λίστες, Μεταξύ των διασωθέντων και κάποιοι νεαροί από τους ανερχόμενους αστέρες της επόμενης δεκαετίας, ο 20χρονος Βαγγέλης Πανός, ο 25χρονος Τάκος Σαρβανιτάκης με τον μικρότερο αδελφό του Ντίνο, διασωθέντες τη συμμορίας Καλαμπαλίκη. αντιλαλούν οι φυλακές από τους αχαήρευτούς. Εκτεταμένα κρούσματα θα αρχίσουν να σημειώνονται πάλι μετά το 1862 μέσα σε μια συγκυρία πολιτική αστάθειας που δημιουργείται με το κίνημα ανατροπής του Όθωνα και το λεγόμενο διάστημα της Μεσοβασιλείας, δηλαδή μέχρι την έλευση στην Ελλάδα της δυναστείας των Κλίξμπουργκ το 1864. Η ενθρόνιση μάλιστα του Γεωργίου Πρώτου θα συνοδευτεί και με την απονομή χάρη σε αρκετού κατάδικους. Από τον Απρίλιο στον Αύγουστο του 1865 επικυρίσσονται πάνω από 40 λίστες. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι επικυρυγμένοι ανέρχονται σε 200. Ο συνολικός αριθμός των λιστών ήταν βέβαια πολλαπλάσιος. Περισσότερη εντύπωση προκαλούν πάλι οι απαγωγές όπως τριών Άγγλων στην Ακαρνανία το 65, του βουλευτή και πρώην Υπουργού Οικονομικών Σωτηρόπουλου το 66 και του βουλευτή Φίλονος μέσα από το ίδιο το σπίτι στη Λιβαδιά το 1870. Ο βουλευτής Τριφυλίας Σωτηρόπουλος θα παχθεί στο αγρόκτημά του από την συμμορία του Λαφαζάνη και θα παραμείνει εχμάλωτος επί 36 ημέρες στα βουνά μέχρι να καταβληθούν τα λίτρα των 60.000 δραχμών, παραπονούμενος επειδή δεν του άρεσε το γη δύσιο που έψιναν οι ληστές. Όταν κατά την απαγωγή του Άγγλου Εμπόρου Σούτερ, ο Μεσολαβητής Έλληνας πρόξενο στη Θεσσαλονίκη ζήτησε από τους λιστές την απελευθέρωσή του για λόγους εθνικού συμφέροντος, εκείνοι απάντησαν ότι η πατρίδα τους, Ελλάδα, κατάντησε χειρότερη από την Τουρκία και ότι ελληνικό και τουρκικό κράτος τους καταδιώκουν εξίσου. Τέλος, απάντησαν ότι «Πατρίς αυτών έσεται φόρου ζωή ή ερημία εις τα όρει». Το Γενάρη του 68 οι Αρβάνοι Τάκηδες ένα ολόκληρο σχολείο, μαθητές και δάσκαλο στο χωριό Γαρδίκη Σπερχιάδας, όπου οι κάτοικοί του συνεργάζονταν με τα καταδιοκτικά αποσπάσματα. Έβαλαν τον δάσκαλο να, ξεχω... να ξεχωρίσει 10 μαθητές από τις πλουσιότερες οικογένειες και άφησαν ελεύθερους τους υπόλοιπου στέλνοντας την παρακάτω επιστολή. Οι γαρδικιώτες Πολλές φορές επροδώσατε τους συντρόφου μας στα αποσπάσματα και χάθηκαν τόσα παλικάρια στην Καρμανιόλα. Για τούτο σας επήραμε τα παιδιά σας σκλάβους και αν σα αρέσει άλλη φορά να ξανακάνετε προδοσία και τότε παθαίνετε χειρότερα. Τα παιδιά σας τα έχουμε εδώ μαζί μας και στείλετε όσα χρήματα παραγγέλουμε στον καθένα για να τα πάρετε. Να μην κάνετε αλλιώ γιατί θα σα στείλουμε τα κεφάλια των παιδιών σα να τα κάνετε πατζα. Η απαγωγή όμως που θα συγκλονίσει την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη θα συμβεί τον Απρίλιο του 1870, όταν 8 Δυτικοευρωπαίοι, κυρίω Άγγλοι, ευγενεί και διπλωμάτες που συνοδεία χοροφυλάκων πηγαίνουν εκδρομή στο Μαραθώνα, συλλαμβάνονται από την συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκη, που αποτελούνταν από 21 ληστές. Τους μεταφέρουν σε μια σπηλιά στη βορειοανατολική Πεντέλη και αφήνουν ελεύθερες τις γυναίκε και δύο από του χωροφύλακε για να μεταφέρουν τι απαιτήσει για 25.000 χρυσέ λίρε και χορήγηση αμνηστίας. Λίγο αργότερα αφήνουν ελεύθερο και τον Λόρδο Μουγκάστερ, ο οποίο δεσμεύεται να υπογράψει τι διατακτικέ και να του μεταφέρει τα χρήματα. Η κυβέρνηση όμω δεν υποχωρεί και στέλνει εναντίον του στρατιωτικέ δυνάμει. Μετά από τρίο μάχη στον οροπό, οι ληστέ υποχωρούν προ το δίλεση. Θα εκτελέσουν τέσσερις από τους ομύρους προτού επιχειρήσουν να διαφύγουν. Κάποιοι από τους ληστές κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα, αλλά τελικά συνελήφθησαν από τους Τούρκους στη Θεσσαλία. Η εκτέλεση των συλληφθέντων θα γίνει δημόσια στο πεδίο του Άρεως. Σε μερικούς μήνες ψηφίζεται ο ιδιώνυμος νόμος περί της λιστείας ένας νόμος που θα ζήλευαν οι συντάκτες των τρομονόμων της εποχής μας. Έτσι, αρκούσε και μόνο η ένωση δύο ή περισσότερων με σκοπό τη ληστεία για να επιβληθεί η ποινή του θανάτου στον φερόμενο ω αρχηγό και των εισόδιων στους υπολείπους. Και μόνο η συνομιλία με επέφερε ποινή τουλάχιστον ενός έτους. Γενικεύεται το μέτρο της εκτόπισης των συγγενών των ληστών, μέχρι και τετάρτου βαθμού συγγένειας, ενώ οι νομάδες κτηνοτρόφοι πριν την εγκατάστασή τους σε κάποιο μέρος υποχρεώνονταν να καταβάλουν δυσβάστακτη οικονομική εγγύηση, από την οποία αφαιρούταν το κόστος τυχόν ληστρικών κρουσμάτων. Από αυτή τη διάταξη εξαιρούνταν όσοι αποφάσιζαν να εγκαταστάθουν μόνιμα. Ένας κόσμος που δεξιώνεται αδιαφόρετα τον φόνο και το κλάμα, το γέλιο και την τιμή, την φιλία και την έχθρα, το θάνατο και την απόλαυση, το πένθος και τον ύπνο. Τι είναι η τρόπο θα δεχτεί μια νομοθεσία και μια αξιολογία που για να ιδρυθούν και να αντέξουν απαιτούν μια ολόσχερη μεταρρύθμιση της ανθρώπινης ψυχής. Αυτή η ατμόσφαιρα με πάει κατευθείαν στις γενιά του χάους με το τα κομμάτι τους επιθανάτιος ρόγχος. Οι φίλοι των Συμμωριών κυμαίνονταν από 10 έως 20 και σπανίως έφταναν τους 30, καθώς ο αριθμός των μελών μιας Συμμωρίας ήταν αντιστρόφως ανάλογος με την ικανότητά της να κινείται απαρατήρητη και ειδικά σε περίπτωση καταδίωξης. Η Συμμωρία χωριζόταν σε τρεις ιεραρχικές κλίμακες, τις λεγόμενες Σκάλες. Ο Λίσταρχος, τα πρωτοπαλίκαρα ή οι από ένα ισό μερίδιο τη Λίας διανεμ, διανεμόταν σε κάθε σκάλα. Το 1 τρίτο δηλαδή για τον Λίσταρχο, το 1 τρίτο για τα ολιγάριθμα πρωτοπαλίκαρα και το 1 τρίτο για τα περισσότερα υπόλοιπα μέλη τη συμμόρφωση. Οι παραπάνω ήταν οι λεγόμενοι συστηματικοί λίστε, τα μόνιμα μέλη τη συμμόρφωση. Υπήρχαν όμω και οι λεγόμενοι περιστασιακοί, που συνήθω επιστρατευόταν για τι ανάγκε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, π.χ. απαγωγή και στη συνέχεια επέστρεφαν στο νόμιμο βιβλίο τους. Αποφεύγουν να δουν οι απαχθέντες στο πρόσωπό τους ή να ακουστεί το όνομά τους. Οι συστηματικοί λιστές τους αποκαλούν «βλάμοι» ή πατριώτη. Οι περιστασιακοί λιστές προέρχονται από έναν περίγυρο συνεργατών τη Συμμώριας, συνδεωμένο με δεσμούς κουμπαριάς ή της πολύ συνηθισμένη αδελφοποιίας. Ως συνεργάτες της Ιμμορίας χαρακτηρίζονται οι λεγόμενοι Μεσίτες, αυτοί δηλαδή που διεκπαιρέωναν τις διαπραγματεύσεις και την παραλαβή των λίτρων στις απαγωγές. Οι λεγόμενοι Τζασίτες, οι πληροφοριοδότες δηλαδή της Ιμμορίας και οι γιατάκιδες, αυτοί που υπέθαλπταν και έκρυβαν μέλη της Ιμμορίας. Όσον όμω αφορά την διανομή των λίτρων, μπορούμε να δούμε μια άλλη προσέγγιση ενό γενεόδωρου προ τα παλικάρια του Λίσταρχου σε ένα κλεφτικό τραγούδι με μάλλον περιπεκτική διάθεση. Τιν το κακό που γίνει και τούτο το καλοκαίρι, Τρία χωριά μου κλαίγονται τρία κεφαλοχώρια. Μου κλέγεται και ένα παπάς από τον Άγιο Πέτρο. Τι του κανα του κερατά και κλαίγεται από μένα. Μι να τα βόδια τους φάξα, να τα του σφαξα, τα πρόβατά του. Τη μια του νύφη φίλησα, τις δυο του θυγατέρες, το ένα παιδί του σκότωσα, το άλλο το πήρα σκλάβο και πεντακόσια δυο φλουριά για ξαγορά του πήρα. Όλα λουφέ τα μοίρασα, λουφές τα παλικάρια και αυτός μου δεν ακράτησα τίποτα για το μένα. Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσει στι συμμορίε αυτέ, αναφέρει ο Κτενιάδης. Άρθρο πρώτο του ληστρικού πολιτεύματο ή το Η Ενγενική Συνέλευση Λήψη Διαφόρων Αποφάσεων. Δεν πρέπει δεν να θεωρηθεί ω υπερβολική η έκφραση σε αυτή, δεδομένου ότι πλήστε συμμορίε τη εποχή εκείνη είχαν δύναμη ολόκληρου λόγου. Ιστοπολίτευμα τούτο διάχυτο απαντάται ο κοινοβουλευτικό χαρακτήρα, καθώ ουδέποια Εάν δεν έφερε τη σφραγίδα τη πλειοψηφία. Από τη στιγμή εκείνη εξουσία, καθώ ον αυτάς πλέον ανελάμβανε την εκτέλεση των εγκριθέντων μέτρων, αλλά και την εν περίπτωση αποτυχία, απορρέωσαν ευθύνη. Η μερίδα του φαγητού ήσαν εαυτέδια για όλου. Και αυτό ακόμα ο αρχιλιστής δεν εδικαιούται μεγαλύτερο ποσότητα. Α σημειωθεί και το περίεργο ότι ένα ληστή δεν εδικαιούται να μοιραστεί το συσίτιό του με συντρόφου. Ο καπετάνιος της Συμμορίας, ο Αλχιλιστής, έπρεπε να χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος ικανοτήτων προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των συντρόφων του, την επιβίωση της συντροφιάς, τη συνεργασία των χωρικών ή τον φόβο του κάθε υποψήφιου Ρουφιάνου, καθώς και την αδιάκοπη δημιουργία σχεδίων προκειμένου να αποφευχθεί μια άσχημη συνάντηση με αποσπάσματα της χωροφυλακή ή του στρατού. Ο μονά ένας από τους γνωστότερους λησταρχούς, περιγράφεται ως καστανός, σκουρόχρωμος, με ύψος μέτριο προς το ψηλό, αλλά με λεβέντικο παράστημα, με φωτεινό πρόσωπο, εύστροφος και ευχάριστος. Ένας άλλος πάλι σπουδαίος ληστής, ο Βασίλης Καλαμπαλίκης, παρουσιάζεται από σύγχρονους του συγγραφεί όπως άλλωστε προαναφέρθηκε ως εφιέστατος, κρυψίνους, ατρόμητος, στρατηγικός και λιγόλογος. Στου κόλπου των ληστρικών συμμοριών δεν γίνονταν σε γενικέ γραμμέ αποδεκτοί βιαστές και αν και κάποιε φορές συνέβαινε αυτό, δεν αντιμετωπιζόταν με ιδιαίτερη εκτίμηση. Επίση δεν γίνονταν αποδεκτές ούτε οι γυναίκε, αφού, όπω χαρακτηριστικά λεγόταν, γυναίκα στην χωσιά τη συντροφιά είναι μαγαάρα. Ωστόσο, τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν αναφέρουν ορισμένα ονόματα γυναικών που συμμετείχαν σε ληστρικέ συμμορίε, όπω η Μαρία Πενταγιώτησα. Το πραγματικό τη όνομα Δασκαλοπούλου, η Αγγέλο του Παπά, η Ευαγγελία Σεϊζοπούλου και άλλε, όπου ορισμένε από αυτέ ακολουθούσαν τι συντροφιέ των ληστών επειδή σχετιζόταν με τον καπετάνιο, ενώ κάποιε αποτελούσαν και μάχημα μέλη τη. Συνηθισμένη πρακτική στο ληστρικό κύκλωμα ήταν να μην γίνεται κάποιο δεκτό σε μια συμμόρφεια, αν πρώτα δεν είχε διαπράξει κάποιο άλλο αδίκημα. Αν δεν είχε καταστεί δηλαδή ένα εγκλημάτι αδελφό. Ζήτημα αρχής για τις συμμορίες επίσης ήταν η παραδειγματική τιμωρία των πρόδοτων. Οι τιμωρίε κυμμένονταν από ακριτηριασμούς, ζεμάτισμα με καυτό λίπος, σπάσιμο με πέτρες των αρθρώσεων μέχρι βέβαια και τον θάνατο. Ο πλεισμός των ληστών περιλάμβανε κουμπούρι, χαρμπή, είδος για ταγάνη, αν και προτιμούσαν όταν το έβρισκαν σπαθί του υπηκού και ντουφέκη. Ένδειξη στάτους για του ληστές ήταν τα όπλα τους να είναι ασημοκαπνισμένα. Το 1878 ο ληστάρχος Σπανός είχε απαιτήσει από κοντζαμπάση της Καστοριάς να του στείλει τον των άλλων και ικανά κάδας αργύρου καθαρού προ επαργύρωση των όπλων και των περί αυτών ανδρών. Απαραίτητε προμήθειες στο ταγάρι τους ήταν σώλες και τσακαρό καθώ τα τσαρούχια φθύρονταν από τη συνεχή πορεία στα βουνά. Ως στερεή τροφή είχε πάντοτε μαζί του ο κάθε ληστής ποσότητα καλοαμποκάλευρου και αλάτι με τα οποία ζύμωναν και έψιναν στη Θράκα ένα επίπεδο ψωμί. Συνήθως βέβαια προμηθεύονταν κρέατα και τυριά από τους τζομπάνιδες. Το ψημένο σφαχτό μοιράζονταν με κλήρο και σε ίσα μερίδια στα μέλη τη ημόριας. Μια ενδεικτική περιγραφή του ληστή κάνει ένας διόκτης του ο ταγματαρχής της χοροφυλακής Έκαστος ληστή είναι εξασκημένο ει άπασα τας κακουχία του βίου. Τα ψύχη, εζέστε ζέστη, η πίνα, η πόνη, τα βάρη δεν έχουν ουδέποια επιρροή επ' αυτόν. Τα σκότη τη νυχτό ει καμίαν περίπτωση δεν εμποδίζουν αυτού, ως και η κακοκαιρία. Η απομόνωση σε αυτόν προερχόμενη εξυμπλοκών ή άλλων περιστατικών δεν προξενεί τον απομενωμένων καμία δυσκολία. Έκαστος λιστής και μόνος μένον οικονομεί όλα τας ανάγκε αυτού. Δεν τον απελπίζει καμία δυσκολία και γνωρίζει τίνη τρόπο να τα ενέδρασης. Ο ικανότερος των ληστών δεν είναι συνήθως ο γενναιότερος, αλλά ο επιτιδιώτερος, ο νοημωνενέστερος και ο αντέχων εις κακουχίας. Ο έχων ακριβή του τόπου γνώση και σχέσεις και τούτος λαμβάνει συνήθως την διοίκηση. Περπατούσαν πάντα και όχι δημόσια ούτε σε ξέφωτα, αλλά πάντα σε καλυμμένα μέρη, που να εξασφαλίζουν ορατότητα και κάλυψη στους ίδιους. Ο Ζαχαριάς, ο Νικοτσάρας και άλλοι μεγάλοι κλέφτες είχαν τέτοια ταχύτητα στις μετακινήσεις τους και με τέτοια κάλυψη, ώστε όλες οι απόπειρε εναντίον τους είχαν αποτύχει. Πίστευαν ότι δεν τους φτάνει το βόλι και γι' αυτό μόνο από σύντροφο μπορούσαν να σκοτωθούν όπως και έγινε για αυτού και για πολλούς άλλους Καπετάνιους. Τα παλικάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν. Η μακριά Φουστανέλα που σκέπαζε το ρασοβράκι, κοντοβράκι από γιδόμαλο που φορούσαν κάτω από τη Φουστανέλα, χειμώνα καλοκαίρι, σε συνδυασμό με το σελάχι και το γελέκο, πάνω από το υφαντό που κάμισο, έδινε χάρη και επιβολή στο περπάτημα ή στο χορό. Με το ανέμισμά της έκανε τον άνδρα να φαίνεται αίτος. Γι' αυτό στα δημοτικά τραγούδια ο Λεβέντης παρομοιάζεται με αητό. Τη φουστανέλα την είχαν πάντα αλερή, δηλαδή καλά αλλημένη με ξύγκι για πολλούς λόγους. Να μην την περνά το κρύο ή η βροχή, για να μην ανεβαίνουν σε αυτήν οι ψήρε για να μην δίνει εύκολο στόχο με το χρώμα που έπαιρνε. Για να σβήνουν τα ίχνη των ποδιών τους, τον λεγόμενο τόρο, οι ληστές ενώ βάδιζαν έσαιρναν αξω του, τους πυκνά κλαδιά από δέντρα ή θάμνους και εξαφανιζόταν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Για να αποφευχθούν οι κυκλωτικές κινήσεις των αποσπασμάτων της χοροφυλακής και του στρατού διέννυαν καθημερινά τεράστιες αποστάσεις. Συχνά οι ληστρικές συμμορίες μεταμφιεζόταν σε χωροφύλακε ή στρατιώτες προκειμένου να πετύχουν έναν άμεσο ευνηδιασμό. Για παράδειγμα, στις 18 Μαρτίου του 51, η λησταρχοί Καλαμάτας και Βλάχος, ντυμένοι με στρατιωτικές στολέ στον Άγιο Μερκούριο Αττικής, συνέλαβαν δύο χωροφύλακες και αφού τους βασάνισαν, τους σκότωσαν. Πάμε και σε ένα τραγούδι του Άνεστη στην τελειά» Τραγουδάει ο στράτος Παγιουμτζής. Μαγες πιάστε τα βουνά <Τι> Λα τα καταφέρεις. Με τις αράντα περνεις ο Αναστασις στην με, με τις αράντα περνεις ο Βραμαναμαν στον Τε ταβουνά, τα παλιά. Τι αρέσβεγι είναι Για σου ανοίξουν το κουζούκι σου. Έχεις ουρία; Με ποιοι χάσεις ποτία, Με ποιοι χάσεις όποια; Τι θα κατεβούνε στις πόλεις. Η 21η Σεπτεμβρίου του 1925 θα μπορούσε να οριστεί, αν όχι ως το ουσιαστικό τέλος της κοινωνικής λίστιας στην Ελλάδα έτσι όπως τώρα την ορίσαμε, σίγουρα πάντως ως το σαφές σημάδι του επερχόμενου τέλους της. Τα κάγκελα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης βρίσκονται καρφωμένα τα κομμένα κεφάλια των Γιαγκούλα, Μπαμπάνη και Τσαμίτα. Πρόκειται ίσως για τους τελευταίους μεγάλους λίσταρχους που αγαπήθηκαν από τους ορεσίβιους χωρικούς ως δικοί τους άνθρωποι και ως δεσπεράντως ενάντια σε μια καταπιεστική κεντρική εξουσία. Ω πρόσωπος αυτής ακριβώς της εξουσίας, θα φτάσει στον σταθμό της Κατερίνης, ο τότε δικτάτορας Παγκαλός, για να επιθεωρήσει τα κομμένα κεφάλια και να λάβει μέρος στους τριαμβευτικούς εορτασμούς. Η 21η Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ορόσημο όχι μόνο για τα κομμένα κεφάλια στο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά περισσότερο για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ακόμα περισσότερο μετά την μικρασιατική εκστρατεία. το χάρη, μετά την ευρή ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά και την συχνά βίαιη εκστρατεία πολιτισμικού εξελινισμού μειωνοτικών ομάδων, Μπορούμε για πρώτη φορά να δούμε μια σχετική εθνική ομοιογένεια στο κομμάτι αυτό τη Βαλκανική που ορίστηκε ω ελληνικό κράτο. Ακόμα, η στεραίωση των θεσμών του συγκεντρωτικού κράτου, ο εξορθολογισμό του κατασταλτικού μηχανισμού, η συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στα αστικά κέντρα και μια σειρά από οικονομικέ και κοινωνικέ αναπροσαρμογέ που συντελούνται επιφέρουν αυτό που ο Φουκουό ορίζει ω ρήξη στο συνεχέ των λαϊκών παρανομιών στη συνενοχή ανάμεσα στο ληστή και σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα στο πλαίσιο μια ενιαίας στην ουσία της αντίληψης δικαίου. Αναφέρομαι δηλαδή στην κοινωνική νομιμοποίηση του ληστή. Πράγματα που ουσιαστικά εκλείπουν στο σύγχρονο ελληνικό κράτος του Μεσοπολέμου. Έτσι, στα βουνά παραμένουν μικρές ομάδες δύο, τριών ή τεσσάρων καταδιοκομμένων φυγώδικων, χωρίς όμως τι δομές και το κύκλωμα που προηγωμένως περιγράψαμε ως χαρακτηριστικά και συστατικά της κοινωνικής λιστίας. Ο ίδιος ο Γιαγούλας εξάλλου, είχε προφυτέψει: Οι κλέφτες θα ξοφλήσουν στα βουνά και θα κατέβουνε στις πόλεις. Γιατί αγαπήθηκε ο Γιαγούλας και ο κάθε Γιαγούλας; Ας δούμε την επιστολή του προς τον αξιωματικό του στρατού που βασάνιζε χωρικούς για να τον καταδώσουν. Τι πιέζει τους εργατικούς ανθρώπους και τους κτηνοτρόφους, αφού βρε γαλονάδες, γαμώ τα στέρια σας και όλη την οικογένειά σας, αφού σας στέλνω είδηση όπου παίρνω και δεν έρχεστε να πολεμήσουμε. Τι φταίγε ο κόσμος ο εργατικός και του κακοποιέζεις. Λοιπόν τώρα δεν ήθελα να σε σκοτώσω ούτε εσένα ούτε και τους άλλους κορονάδες. Από σήμερα και εντεύθεν να ξεύρεις εάν κακοποιήσεις του ανθρώπους θα σε κάνουμε στρατοκαρτέρια και θα σε πελεκίσουμε με τα σπαθιά μας. Τα αντερά σου θα σου τα κάνουμε κοκορέτσι και θα σου τα δώσουμε να τα φά. Και αυτή τη στιγμή σε καλούμε να έλθεις να πολεμήσουμε εδώ πάνω στον προφητήλια. Ο Γιάγκουλας θα συλληφθεί πρώτη φορά για ζωοκλοπή, αλλά και θα αποδράσει κατά τη μεταγωγή του από την Κοζάνη στα Τρίκαλα. Θα συλληφθεί λίγο αργότερα και θα καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 1920 σε 18 χρόνια. Θα γλιτώσει τη θανατική ποινή, καθώς ο Ισαγγελέας θα δηλώσει «Κρίμα μια τέτοια ωραία κεφαλή να από τις σφαίρε. Φημίζονταν ο Ιαγγούλας για την ομορφιά του. Μεταγόμενος με τρένο για το γεντίκουλέ θα πηδήξει με τις χειροπαίδες στα χέρια και θα αποδράσει. Στην επόμενη πενταετία θα έχει διαπράξει 54 ανθρωποκτονίες. Στα περισσότερα από τα θύματα του άφηνε πάνω του στο λεγόμενο ψυχοχάρτη που εξηγούσε τους λόγους της εκτέλεσης ήταν επογεγραμμένο και σφραγισμένο. Η σφραγίδα του γιαγκούλα απεικόνιζε ένα σπαθί και ένα πιστόλι. Η συμμορία του Γιαγκούλα θα γίνει ακόμα πιο επίφοβη όταν σε αυτή προσχώρησε ο 18χρονο Περικλής Παπαγεωργίου, πρωτοπαλή κόρεο του διάσημου λίσταρχου Θωμά Γκαντάρα, που σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 23. Ο Γκαντάρας είχε σκοτώσει πάνω από 10 χωροφύλακε, ενώ παρόμοιο αντιμπατσικό μίσος έτρεφε και ο Περικλή Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αποστόλου Μέρτζιου, σε μια ενέδρα που έστησε, δεν αρκέστησε που σκότωσε του χωροφύλακε, αλλά κατέβηκε ο ίδιο εκεί. Και του έκαμε κομματάκια όλου. Αλλού ποδάρια, αλλού χέρια, αλλού κεφάλια, αλλού ξέρω εγώ τι. Χίλια δυο πράγματα. Ω πεδίο δράση των συμμοριών της εποχής αναφέρεται το τρίγωνο Κοζάνι Κατερίνη Λάρισα. Ο Γιαγκούλας με τον Παπαγεωργίου θα εκτελέσουν τον πληροφοριοδότη τη χωροφυλακή Οδυσσέα Νικολαίδη και θα αφαιρέσουν από τον έμπορο πατέρα του 23 τενεκεδάκια γεμάτα χρυσές λίρες. Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε για τους ληστές γενικότερα όταν ο δικτάτορας Πάγκαλος με μια πολύ έξυπνη κίνηση όθησε τους ληστές σε άλληλοεξόντωση. Εξέδωσε νόμο βάσει του οποίου οποιοδήποτε ληστής σκότωνε ένα σύντροφό του και έφερνε το κεφάλι του στις αρχέ, όχι μόνο αμνιστευόταν για οποιοδήποτε αδίκημα τον βάραινε, αλλά και εισέπρατε τα μεγάλα ποσά των επικηρύξεων. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που δελεάστηκαν από το δίδυμο της επιστροφής στη νομιμότητα και του άμεσου πλουτισμού. Ακόμα χειρότερα όμως επικράτησε μεταξύ των ληστών ένα κλίμα καχυποψίας και ανασφάλεια. Ο Γιαγκούλα αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα για να αντιστρέψει αυτό το κλίμα. Ένα επιθετικό αντιπερισπασμό. Στι 12 Φεβρουαρίου μπαίνει με του συντρόφου του στο χωριό Τσαπουρνιά τη Ελασόνα και μπροστά σε όλου του κατοίκου εκτελεί τον πρόεδρο ο συνεργάτη τη χωροφυλακή. Τα αποσπάσματα βγαίνουν στο κυνήγι του και αφού δεν το βρίσκουν, πάει ο ίδιο την επόμενη κιόλα μέρα να του βρει στο χωριό Γκλιγκόβο όπου έχουν στρατοπεδεύσει. Κατευθύνεται στο σπίτι όπου έχουν καταλύσει αξιωματικοί και αφού αφήνει απ' έξω τους του, εισβάλλει μόνος του μέσα. Θα αρκεστεί να εκτέλεσει μόνο τον επικεφαλής. «Ποιος είναι ο Αποστόλου» «Εγώ είμαι», είπε ο δυστυχής. «Εσένα ζητούσα», επανέλαβε ο λίσταρχος και πυροβόλησε για να ρίξει «απνούν» τον άτυχη αξιωματικόν. Οι δύο συνάδελφοι του φωνεύθοντας έκρυψαν τότε τα πρόσωπα του μεταχείρας τους, αναμένοντας τη σειρά του. Δεν θα σταματήσει όμως. Μια εβδομάδα αργότερα, 21 Φεβρουαρίου, στέλνει ο ίδιος ένα χωρικό δήθεν να μαρτυρήσει ότι κρύβεται στο χωριό Δριάνιστα. Τα αποσπάσματα σπεύδουν και πάλι ο Γιαγκούλας θα αρκεστεί να εκτελέσει μόνο τον επικεφαλής ανθυπομύραρχο Γρηγοράτο. Η πρόκληση κορυφώνεται με την επιστολή που αποστέλουν προς τον ταγματάρχη Γαβριαλάκη, αστυνομικό διευθυντή Κατερίνης. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Αντώνη Νταλκά για το Γιαγκούλα. Άιντε, ηχογράφηση 31. Θα συνεχίσουμε την αναγνώση με την ιστορία του Γιαγκούλα. Μετά από αυτές τις ενέργειες η Συμμορία θα αποφασίσει να αποσυρθεί για λίγους μήνες. Ο Παπαγεωργίου θα περάσει για λίγο στην Αλβανία, αλλά όταν θα επιστρέψει θα σκοτωθεί μετά από προδοσία. Και ο Γιαγκούλα θα πέσει σε ενέδρα χωροφυλάκων, στην οποία θα σκοτωθεί ο σύντροφο του Σκοτίδα. Μετά από αυτέ τι απώλειε, ο Γιαγκούλα θα επιδιώξει επαφή με την άλλη πλέον αξιόπιστη συμμορία τη εποχή, αυτή του Λίσταρχου Πάντου Μπαμπάνη, που επίση είχε να επιδείξει πλούσια δράση, κυρίω στην περιοχή του Ολύμπου. Η συνάντηση θα γίνει τον Αύγουστο του 25 και η πρώτη ενέργεια τη συμμορία θα είναι η απαγωγή των δύο αγοριών τη πλούσια οικογένεια Ράπτη που παραθέριζαν στον Όλυμπου. Η συμμορία μαζί με του Ομήρου θα καταφύγει σε μια δυσπρώση τη σπηλιά στη θέση Κόκαλα και θα ζητήσει 3 εκατομμύρια. Το καταφύγει όμω θα προδοθεί από τον κτηνοτρόφο Γρηγόρη Γκόρτσο και αμέσω θα σχηματιστεί ένα επίλεκτο σώμα από 27 έμπειρου χωροφυλάκε. Ολόκληρη τη νύχτα τη 20η Σεπτέμβρη θα αναρρεχηθούν στον όλυμπο και το ξημέρωμα θα περικυκλώσουν τη σπηλιά. Θα ανοίξουν πυρ στι 9 το πρωί όταν η συμμορία θα βγει από τη σπηλιά για να φάει. Η μάχη θα διαρκέσει για πολλέ ώρε. Στι 2 το μεσημέρι ο Γιαγκούλα θα δεχτεί μια σφαίρα στην καρδιά. Μια ώρα αργότερα θα χτυπηθεί στο κεφάλι ο πάντο Μπαμπάνη. Τελευταίω στι 5 το απόγευμα θα απομείνει ο αδελφό του Λεωνίδα Μπαμπάνη, όπου όταν πια δει ότι τα πάντα έχουν τελειώσει, κατά τον νόμο των ληστών θα εκτελέσει τον έναν όμηρο ενώ στην προσπάθεια του να εκτελέσει τον δεύτερο θα συλληφθεί. Συντεροδέσμιο θα δει του χωροφύλακε να κόβουν το κεφάλι του αδελφού του. Και των συντρόφων του για να εισπράξουν την επικήρυξη. Με ένα σάλτο θα κυλήσει στο βάθο τη χαράδρα και θα αποδράσει, αφήνοντα άναυδου του διώκτε του. Τρία χρόνια αργότερα, στι 15 Φεβρουαρίου του 28, μαζί με τους συντρόφους του συντρόφου του λίσταρχους Φορφόλια και Τυροδίμου, στον οποίο τη συμμορία είχε προσχωρήσει, δεν θα διστάσει να στήσει μάχη μέσα στην πόλη τη Κατερίνης για να εκτελέσει τον Γρηγόρη Γκόρτσο που είχε προδώσει το κρυσφυγετό του. Θα έχουν συμπληρωθεί 100 χρόνια. Μια ανταρσίας που ξεκινά με την ίδια την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ακούγιαγκούλα να σου πω του πάντο μπαμπάνι. Μπαμπα, μπαμπά, μου, Τη σκέφτεσαι Μπαμπάνη μου, τι σκέφτεσαι Τι βάνεις με το νου Πού σου, με το νου σου ma kun mare ma kun ma kun Τ πρόμωμα με έφα με δηιό Στις αρχές της δεκαετίας του 30, η κοινωνική ληστεία είχε δεχτεί ιδιαίτερα σοβαρά πλήγματα από τους διοκτικούς μηχανισμούς ενός όλο και πιο οργανωμένου κράτους. Οι ελάχιστες εναπομείνουσες ομάδες είναι πλέον ολιγάριθμες από 2 10 άτομα το πολύ, αφού η μετακίνησή τους γίνεται μια υπόθεση όλο και πιο δύσκολη. Ωστόσο, ενώ η ληστεία είχε περίπου εξαφανιστεί προς τα μέσα της δεκαετίας αυτής, στα χρόνια της κατοχής αναζωοποιηρώθηκε ως κοινωνική πρακτική. Η σκληρή αντιπαράθεση με τις δυνάμεις κατοχής έσπρωξε αρκετά ανυπότακτα κεφάλια να πάρουν πρώτοι το δρόμο προς το βουνό. Οι πρώτοι αυτοί ένοπλοι λιστές: Κοντολατέοι, Καραλιβανέοι, Βελετζέοι, Στάθης και Όλγα Τζιβάρα, πλατσικολούκα και άλλοι, Έδρασαν κυρίω στην ορεινή περιοχή μεταξύ Λαμία και Άμφυσα. Στην ίδια περιοχή, λίγο αργότερα εμφανίστηκαν και οι πρώτε οργανωμένε αντάρτικες δυνάμει υπό την ηγεσία του Άρη Βελουχιώτη. Οι αντάρτε πέρασαν από Λαϊκό Δικαστήριο τι ληστρικέ συμμορίε και όσου προσχώρησαν σε αυτέ, όπω οι Καραλιβανέοι, οι Κολοντέοι και οι Πολύχρονοι, του ενσωματώσαν ενώ όσοι δεν το δέχτηκαν, όπω ο Στάθη, ο Λγατζαβάρα και ο Βλαχώγιανο, του εκτέλεσαν. Οι λησταντάρτες αυτοί θα αποτελέσουν λοιπόν τον συνδετικό κρίκο μιας μακραίωνης παράδοσης ανταρσίας της κλέφτικης και κατόπιν λιστερικής και του βραχίβιου σχετικά αντάρτικου. Δύο δηλαδή κοινωνικών πρακτικών βίαιης αντίθεσης με την αυτοκρατορική ή κρατική εξουσία που σημάδεψαν τα βουνά της ελλαδικής χερσονήσου για αιώνες. Βγήκαν αντάρτες στα βουνά, έτσι ένα τσάμικο, από τον Νίκο Γαλάνη. φαινόμενο της ληστείας ως πρακτική αναδιανομής του πλούτου αλλά και το αντάρτικο ως μορφή πάλης του κοινωνικού απελευθερωτικού αγώνα διαλύθηκαν στα βουνά, όπως και οι κοινωτικές δομές που τα στήριζαν. Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα σήμανε και τη μεταφορά των δύο αυτών φαινομένων στο αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, στο νέο αυτοπεριβάλλον δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τη διάσταση μιας διευρημένης κοινωνικής πρακτικής, αλλά περιορίστηκαν σε πολύ συγκεκριμένους κύκλους. Η παράδοση ανταρσίας απέναντι στην κυριαρχία του κράτους, όποια μορφή και να πήρε, οποιαδήποτε κυριαρχικά ή ιδεολογικά γνωρίσματα και αν είχε, είχε ιδιαίτερη σημασία να εξετάζεται ακριβώς γιατί εκεί αναδεικνύεται με ξεκάθαρο τρόπο η κάθετη διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ μιας κοινωνίας και του κράτους. Η διαφοροποίηση αυτή σήμερα είναι όλο ένα και πιο δυσανάγνωστη, αφού η έννοια του κοινωνικού ιστού περνάει ίσω την πιο βαθιά της κρίση από τις απαρχές των ανθρώπινων κοινωνιών. Στην πλατεία της Κουκουβίστας, Έκπληκτοι οι κάτοικοι του χωριού παρακολουθούν τον Καραλίβανο, τον Θεοχάρη, τον Μπάφα, τον Πιάτσικο Λουκά, τον φυσέκι, τον Σαράτη να ορκίζονται με παπά και με σημαία και σαν μην ήταν αρκετό αυτό, ακούνε το θηρίο τον Κατραλίβανο να τους ζητάει συγνώμη και να υπόσχεται ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να δικήσει ξανά κανέναν. Πλάι του ο Άρης παρακολουθεί Μηδιώνου. Αυτοί οι τρομεροί πολεμιστές ανήκουν πια στον Ελλάς και όχι μόνο θα τιμήσουν τον όρκο τους αλλά και θα αποδειχτούν τιμή για το στρατό που κατεγάγησαν, ο μόνιμος αξιωματικός και συμπολεμιστής τους Κατσίμπας θα γράψει συνερπαμένο συνερπαμε, συνερπαμε, για αυτούς. Δασοτά πουρνάρια τα μαλλιά, σπιθαμές τα γενομούστακα, γεμάτη άγρια μεγαλοπρεπία, Αιτή, κοίνος ο καραλίβανο, έτοιμο για πέταμα. Πρώτη μου φορά έβλεπα άνθρωπο να περπατάει χωρίς να αγγίζει τη γη. Αστρίτη το μάτι του. Κάθε 100 χρόνια, τα δάσα με τα στοιχιά σκαρώνουν μες τη νύχτα από έναν καραλίβανο για να τον καμαρώσουν. Ο Δήμος Καραλίβανος, από τη Σεκδίτσα της Γκιώνας, ήταν κατάδικος της φυλακής Κασάνδρας, Με τη γερμανική εισβολή, οργανώνει στάση, δραπετεύει και φεύγει για τα γνώριμα αλλημέρια του. Ένας άτυχος δεσμοφύλακας των φυλακών λάρισας του πέφτει στο δρόμο του. Του ξυπνάει άσχημες μνήμες. «Μου πήρε τον πιτόνι με το λάδι μου, πήρε και τα παπούτσια μου, ακόμα και με ματσούκωσε κιόλας», έλεγε ο δεσμοφύλακας παραπονούμενος. Τα αποσπάσματα της χοροφυλακής τον κυνηγούν χωρίς αποτέλεσμα και ο ίδιος είναι πολύ επιφυλακτικό με όσους προσπαθούν να τον εντάξουν σε αντιστασιακές οργανώσει. Όπω με τον δραστήριο Αθηνέο δικηγόρο Αλέκο Σεφεριάδη που είχε εγκατασταθεί στην Κουκουβίστα, στην κουκουβίστα και ενεργεί για λογοριασμό των Άγγλων, ή με τον αντιπρόσωπο του ΕΑΜ δικηγόρο Φωτιτσίκα. Θα χρειαστεί να του μιλήσει ο Άρης τη γλώσσα του, χωρί περιτέ θοπίε, ναι για την πατρίδα, ναι για την ελευθερία, αλλά τον στριμώχνει κιόλα. Του φέκεια έχετε, του φέκια έχουμε και όποιον πάρει ο χάρο, του ξεκαθάρισε από το βιβλίο Άρις, ο αρχηγός των ατάκτων του Διονύση Χαριτοπούλου. Περάσαμε πάλι την ώρα. Κουραστήκατε κι εσείς, κουράστηκα και εγώ λίγο στο τέλος. Δεν πειράζει όμως, θα το βρούμε. Ήταν η εκπομπή 233 βαθμούς Κελυσίου, φλεγόμενες ανταποκρίσεις σε έναν ξενέρωτο κόσμο» και διαβάσαμε μια πολύ ωραία μπροσούρα που α, έγινε από μια εκδήλωση που είχε διοργανώσει το ελευθεριακό στέκι πικροδάφνη στον μπραχάμι στις 19 Ιουνίου το 2002. Και ακολούθησε η μπροσούρα με τίτλο «Η κοινωνική ληστεία στον ελλαδικό χώρο 1830 με 1930». Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Παρασκευή 8 με 10 και τώρα καλοκαιράκι που είναι πάει ανά δύο εβδομάδε. Θα παίξουμε επανάληψη την άλλη εβδομάδα. Άντι, για χαρά. πω πω πω πω πω οι κουφάλες Τούτι υπάρξει που έρθαν τώρα βρά Τούτι υπάρξει που έρθαν τώρα Τούτι υπάρξει που έρθαν τώρα οι γη ρεύουν τέτοια ώρα κοκοκοκο, κοκοκο, -κο -κο -κο -κο τσι πουδάνες oh! Ήρθανε για να μας πιάσουν, γε Ήρθανε να, να μας πιάσουν Ήρθανε για να μας πιάσουν Κετάσεα να πιάσουν Ο y katadot, oh piane Ithaninama να karuna, ikkanin Ναι, ναι, ναι. Μαγεις καστε τα γιοφύρια μαγεις καστε τα γιοφύρια μαγεις καστε τα γιοφύρια ματικλαστε μας τα γιο